Στοίχη 16-33, ο τελευταίος αποχαιρετισμός. 16. Ακόμη ο λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον με τους σωματικούς οφθαλμούς σας. Αλλά και πάλι ο λίγος χρόνος θα παρέλθει και θα με είδετε αναστάντα, αλλά προπαντός θα με αισθανθείτε πνευματικός και εσωτερικός δια της ζωής μου την οποία θα σας μεταδώσει το Άγιον Πνεύμα. Θα με είδετε νοερός και θα με αισθανθείτε εσωτερικός, διότι εγώ πηγαίνω προς τον πατέρα μου, και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα το οποίο θα σας ενώσει με εμέ. 17. Είπαν λοιπόν μερικοί από τους μαθητάς του μεταξύ των. Τι είναι αυτό που μας λέγει ο λίγον και μικρών χρόνων και δεν θα με βλέπετε πλέον και πάλι μικρών χρόνων και θα με είδετε και το διότι εγώ πηγαίνω προς τον πατέρα. 18. Έλεγον λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό που λέγει το μικρόν. Δεν εννοούμε τι λέγει. 19. Κατόπιν λοιπόν της απορίας αυτής, στην οποία περιήλθον οι μαθητέ, ο Ιησούς με την υπερφυσική του γνώση αντελήφθη ότι ήθελαν ούτε να τον ερωτήσουν και πρόλαβε και τους είπε. Περί αυτού συζητείτε μεταξύ σας, ότι δηλαδή, είπων, «Ο λίγων χρόνων και δεν θα με βλέπετε δια των σωματικών οφθαλμών και πάλιν ο λίγων χρόνων και θα με είδετε». 20. Αληθώς. Αληθώς σας λέγω ότι θα κλαύσετε και θα φρυνήσετε εσεί για τον θανατό μου, ο μακράν δε του Θεού κόσμο θα χαρεί, διότι απειλάγει από εμέ, τον οποίο θεωρεί ω εχθρόν του. Σι όμως θα λυπηθείτε, αλληλείπη σα θα μεταβληθεί χαράν. 21. Κάθε γυναίκα όταν γεννά, αισθάνεται πόνου και έχει λύπη, διότι ήλθε η ώρα τη που θα γεννήσει. Όταν όμω γεννήσει το πεδίο, δεν εθυμείτε πλέον την θλίψη και του πόνου του τοκετού, λόγω τη χαρά που δοκιμάζει, διότι γεννήθη άνθρωπο ει τον κόσμο. 22. «Και εσεί λοιπόν τώρα μένουν που αποχωριζόμεθα, έχετε λύπη. Θα σα είδω όμω πάλι όχι μόνο όταν μετά την ανάστασή μου θα εμφανιστώ εσά, αλλά κυρίω όταν δια τη νέα ζωή και κοινωνία μετεμού θα με αισθάνεστε ενωμένο με εσά. Και τότε θα χαρεί η καρδία σα και τη χαρά σα πλέον δεν θα εμπορεί μπορεί κανεί να σα την πάρει, αλλά θα είναι παντοτινή και διαρκή. 23 και κατά εκείνη την ημέρα κατά την οποία θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα και θα με αισθανθείτε να ζω μέσα σας δεν θα έχετε πλέον ανάγκη να μου θέτετε ερωτήσεις για κανένα από αυτά τα οποία τώρα σας φαίνονται ακατανόητα Αληθώς Αληθώς σας λέγω ότι οσανδήποτε ζητήσετε διαπροσευχής από τον Πατέρα επικαλούμενοι το όνομά μου θα σας τα δώσει Αυτός λοιπόν θα σας φωτίζει και τότε εις την απορίαν σας 24 Έως τώρα που δεν είχε ακόμη προσφερθεί η θυσία μου δεν εζητήσατε τίποτε με επίκλυση του ονόματός μου ως του και αρχιερέωσας προς τον πατέρα μου. Από τώρα όμως και στο εξή: να ζητάτε συνεχώς και θα λάβετε ό,τι ζητάτε για είναι τελεία η χαρά την οποία θα δοκιμάζετε εκ του ότι θα εισακούετε η προσευχή σας. 25. Τάφτα εικονικός και συνεσκιασμένος και με κάποιαν ασάφιαν σας ελάλησα επειδή ο νους δεν είναι ακόμη φωτισμένος και δι' αυτό, όπως και αν σας τα είπω, δεν θα τα καταλάβετε. Έρχεται όμως καιρός κατά τον οποίο δεν θα σας ομιλήσω πλέον με ασάφιαν και συνεσκιασμένο, αλλά διαμέσου του φωτισμού του Αγίου πνεύματο θα σας πληροφορήσω σαφώς και καθαρά περί του Θεού, τον οποίον θα γνωρίσετε ως πατέρα όχι μόνον ειδικών μου, αλλά και ειδικών σας. 26. Κατ' εκείνον των καιρών θα ζητήσετε διαπροσευχή σε επικαλούμενη το όνομά μου και ενωμένοι δια της πίστεως με εμέ και λόγω τη αμέσου τότε σχέσεως την οποία θα έχετε με τον πατέρα μου, δεν σας λέγω πλέον ότι εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα διά σας. 27. Διότι μόνος του και αφέ αυτού ο πατήρ σας αγαπά. Και σας αγαπά διότι κι εσείς έχετε αγαπήσει εμέ και έχετε πιστεύσει ότι εγώ η γεννήθηνα από τον Θεόν και από Αυτόν απεστάλλεν στον τον κόσμο. 28. Ήμήνει στου κόλπου του πατρός ως νήσιος Υιός του, και βγήκα από τον πατέρα δια της ανανθρωπήσεώς μου και ήλθε εις τον κόσμο. Πάλι τώρα δια του θανάτου μου αφήνω τον κόσμο και δια της αναλήψεώς μου πηγαίνω προς τον πατέρα και λαμβάνω και ως άνθρωπος την δόξαν την οποίαν και ως Θεός έχω αηδίως. 29. Λέγουν σε αυτόν οι μαθητές του. Να, τώρα μιλείς καθαρά και δεν λέγεις τίποτε συνεισκιασμένον και ασαφές. 30. Τώρα που, χωρίς να σου είπει κανεί τίποτε, εγνώρισες τα σαπορία μας και τους μυστικούς διαλογισμούς μας, πληροφορούμεθα και εμεί ότι τα εξεύρει όλα και αυτάς ακόμη τα αποκρίφου σκέψης των ανθρώπων. Και δεν έχει ανάγκη να σε ρωτά κανείς, αλλά τον προλαμβάνεις και δίδεις απόκριση της σασαπορίας του. Λόγω τη υπερφυσικής αυτής γνώσεώς σου, πιστεύομαι ότι κατάγεσαι από τον Θεό και από αυτόν απεστάλεις τον κόσμο. 31. Απεκρίθησε αυτούς ο Ιησούς. Τώρα πιστεύετε. Δεν είναι όμως ακόμη σταθερά και αδιάσυστος η πίστη σας. 32. Ιδού, έρχεται ώρα και έφτασε τώρα η ώρα αυτή για να σκορπιστείτε και επιστρέψετε ο καθένα σας στα σπίτια σας και να με αφήσετε μοναχών. Κι όμως, ούτε τώρα, ούτε τότε θα είμαι μοναχός διότι ο πατήρ είναι μαζί μου. 33. Σας είπα αυτά, για να έχετε ειρήνην δια της κοινωνίας και νόσε όσας με με. Εφόσον είστε εν μέσω του κόσμου θα έχετε θλίψειν. Αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο και με την νίκη μου αυτήν εξισφάλισα και εσά τον θρίαμβον και τη δόξαν.